<laughs> Είμαι πολύ αισιόδοξος Είμαι πολύ αισιόδοξος oh, oh, oh. Όταν οι πρωθυπουργοί είναι αισιόδοξοι, κάτι δεν πάει καλά με όλου του υπόλοιπου. Με εμά δηλαδή, που δεν μπορούμε να συμμεριστούμε αυτή την αισιόδοξία. Και ο Αλέξη Τσίπρα, μετά τη χθεσινή συνάντηση με Μέρκελ εκεί τη συναντήση, δηλώνει αισιόδοξο. Το κρατάμε, αλλά δεν είναι όλοι αισιόδοξοι. Όλοι εμεί οι υπόλοιποι. Σε εμά του υπόλοιπου δεν ανήκει μόνο ο λαό, ανήκει και ένα υπουργό. Ο Υπουργό Οικονομικών, για την ακρίβεια, ο οποίο δηλώνει και λίγο απογοητευμένο να φύγουμε από αυτήν τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους estremamente pacifiche in cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità non sa mia sinfonia iopia masaphini holus ligo apogitevmenos cosa sia la competizione e condividere le risorse con tutti meme poliasiodoxos oh, oh oh in maniera equa non conosce la guerra l'assassinio e la violenza insomma stando a come si comporta il bonobo, la scimmia mia sinfonia iopia masaphini holus ligo apogitevmenos Αλλά και παρό, παράλληλα, μα αφήνει αισιόδοξου ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη συμφωνία που έχει απογοητεύσει όλου μα, μπορούμε όλοι να προχωρήσουμε. Μπράβο! Ο Γιάννη Βαρουφάκη, απογοητευμένο, θα μα αφήσει. Η συμφωνία έχουν αρχίσει, φτιάχνουν το περίφημο κλίμα, έτσι είναι αυτά. Από χτε είμαστε σε μια φάση αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα και απογοήτευση, γιατί δεν είναι αυτά που θέλαμε, αλλά μετά από όλο αυτό το πανικό, αυτά καταφέραμε κτλ. Τα, τα, τα έχουμε ξαναζήσει. Γιατί να μην και τώρα με αριστερά τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς τσάμπα δεν είναι γιατί πάντα κάποιο πληρώνει αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά όπως έχετε καταλάβει κάτι τέτοιο θέλει ο λαός κάτι τέτοιο του δίνουν του λαού εφόσον αυτό θέλει ο λαός βεβαίως ο λαός θέλει κι άλλα αλλά δεν είναι της παρούσης πάμε σε κάτι που όλου μας ενώνει είναι ο Αντώνης Σαμαρά, αγαπημένο πρωθυπουργό και αυτό στο Πάνθεον Τον ηρών αυτής της χώρας που κατάφερε πάρα πολλά να τη βγάλει από την εξάρτηση. Το είπε και αυτό, θα το ακούσουμε στην πορεία. Αλλά τώρα να ρωτήσουμε, να σταθούμε, να σταθούμε στην ερώτηση που του έκανε ο Ευαγγελάτο, Τι θα έκανε αν προκυρισόντουσαν τώρα εκλογές. Αν σήμερα, για κάποιο λόγο, ε, πω, έλεγε η πω. κυβέρνηση, το παρετούμε πυριότερο. και προκυρίτω εκλογές. Το κυριότερο. Εσείς θα είχατε να πείτε ότι θα συνέχισε ακριβώς την ίδια πολιτική του φόρμα και πριν. Όχι. Τότε Πάνω Περιλφωνο ή θέσω και αλλά βάζει να πόρτε και και συνέχισε να λέει πάνω από όλα φόρου θα μείωνα του φόρου, μπλα μπλα, Αλλά επειδή είναι το άλλο, ούτε του μείωσε, ούτε θα του μείωνε, κάτι μα λέει. Οπότε σταθήκαμε μόνο σε αυτό το κόψαμε εκεί ότι πάνω απ' όλα φόρου. Και βγάζει ο καθένα τα συμπεράσματα του. Άλλωστε, τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν από αυτά που λένε κάποιοι, αλλά από αυτά που κάνουν κάποιοι. Και ο Σαμαρά έχει κάνει, έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Οπότε, μπορούμε άνετα να βγάλουμε συμπέρασμα. Οι κοινωνίε έχουν κάποιου νόμου στην κίνησή του. Γιατί κινούνται και οι κοινωνίε, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι. Ένα από αυτού του νόμου, ένα πλαίσιο μάλλον νόμων, είναι η σχέση κεφαλαίου και, και εργασία. Τα ξέρετε, αυτά τα έχουμε και από παλιά. Πει, τα έχουν πει μάλλον όχι εμείς, τα έχουν πει πιο ειδικοί φιλόσοφοι, αναλυτές ακόμη τα αποδέχονται και άνθρωποι που δεν συμφωνούν με την βασική σύγκρουση που είναι το κεφάλαιο και η εργασία εν πάση περιπτώσει αυτό γίνεται, το βλέπετε καθημερινά, το ζούμε καθημερινά το κεφάλαιο θέλει πάντα περισσότερο με όλες τις εκφάνσεις οι εργάτε θέλουν πάντα περισσότερο. η εργασία, ο κόσμος της εργασίας με όλες τις, με όλες τις, τις εκφάνσεις Καταργείται όλο αυτό. Έτσι όπω το ξέραμε, ξαναγράφεται η ιστορία, ξαναγράφεται η φιλοσοφία, ξαναγράφεται η επιστήμη, η ανάλυση, τα πάντα και δεν το λέμε εμεί, το λέω ο Γιάννη Μένανη. ένανι. Κλείνω λέγοντα ότι εν έτη 2015, μετά από πέντε χρόνια μια καταστροφική ύφεση, όπου όλοι είναι θύματα, σε, σε τελική ανάλυση, ελάχιστοι επιτίδη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει από αυτή την κρίση. Η εποχή όπου μια κυβέρνηση τη αριστερά ήταν εξορισμού αντίθετη με τον χώρο της επιχειρηματικότητας, έχει παρέλθει. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Να το πω διαφορετικά. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα αναπτυσσόμαστε και θα έχουμε ένα output κάποιο το οποίο θα είναι μηδέν, τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε για συγκρούμενα συμφέροντα εργασία και κεφαλαίου. Σήμερα είμαστε μαζί. ΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑ� <ΣΣ> Τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε για συγκρουόμενα συμφέροντα εργασία και κεφαλαίου. Σήμερα είμαστε μαζί. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Αν κάτι είμαστε σήμερα, είναι αυτό ακριβώ. Είμαστε μαζί. Και τα λέει ένα αριστερό, δεν τα λέει ένα νεοφιλελεύθερο, νεοφιλελέ, όπω του λέμε εδώ στη χώρα μα τα τελευταία χρόνια. Τα λέει ένα αριστερό, όπω είναι ο Γιάννη Βαρουφάκη. Με αυτό το πλαίσιο, με αυτά τα μυαλά, πάει και κάνει τι διαπραγματεύσει για όλου μαζί. Και είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό που συμβαίνει με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είμαι ακροατή σας αρκετά χρόνια. Λέει ένα μήνυμα εδώ. Παλιότερα άκουγα που και που καμιά εκπομπή όταν είχα ελεύθερο χρόνο. Τώρα επειδή στη δουλειά έχω τη δυνατότητα να ακούω ράδιο, ακούω όλε σα τι εκπομπέ μέσω podcast. Χθε άκουσα την εκπομπή τη Μεγάλη Πέμπτης Φρέσκο, φρέσκο μα, είσαι μπράβο. Και όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που παίζατε και είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που νιώθω την ανάγκη να σα μήνυμα και να πω ένα για χαρά. Για χαρά λοιπόν. Γιατί, ξέρω εγώ, γιατί έτσι. Να είστε πάντα καλά και να έχ Δώσε ένα φιλί από μένα στον Αποστόλη, ανώνυμος ακροατή από Σουηδία. Αυτό είναι όλο αυτό. Στη Σουηδία και στο εξωτερικό όλα αυτά βιώνονται διαφορετικά. Είναι λογικό. οτιδήποτε ελληνικό, όσο μάλλον αν έχει και συνέστημα αυτό το ελληνικό, το καταλαβαίνει ο καθένα. Λοιπόν, εσεί είστε στη Σουηδία. Εμεί θα πάμε σε μια άλλη χώρα τη Αφρική, έτσι όπω την βαπτίζει ο Άγιο Γεράσιμο, ο βαπτιστής Έρχεται την άλλη εβδομάδα, θα γίνει μεγαλύτερο χαμό. Λέτε ότι έχουμε συμβουλή αγρέψη. Έχει το νομοσχέδιο για το ποδόσφαιρο. Όπως ξέρετε, μόνον η Μοζαβίκη, ή όχι η Ζουμπάμπη, ή όχι η Ζουμπάμπη, κι άλλο ένα κράτος είναι εκτός παγκοσμίων διοργανώσεων. ή όχι η Ζουμπάμπη, Είμαστε! Τα και ψύχρεμοι! Δεν υπάρχουν χρήματα! Τι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο! Ωραίο είναι αυτό. Μιχαλογεννάκη είναι αυτό. Τα πήγε ψύχρεμοι. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να το περιγράφουμε άλλο. Το βιώνουμε όλοι. Παρακολουθούμε κάθε μέρα τι συμβαίνει στο σπίτι του Μάρδα και τι συμβαίνει όταν πάει στο γραφείο του Ο Μάρδα και πόση ώρα κάνει να πάει από το ένα στο άλλο. Αυτή είναι η μόνιμη αγωνία των Ελλήνων. Σε ένα απλό καθημερινό δρομολόγιο. Όμω όλα αυτά μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί σύμφωνα με υπολογισμού ειδικών είναι και νομπελίστες, είναι και οικονομολόγοι είναι επιστήμονες οτιδήποτε καλό υπάρχει εν πάση σε αυτό το πλανήτη και σε αυτή τη χώρα έχουν κάνει κάποιους υπολογισμούς θα τους ακούσουμε τώρα να τους εκφράζει ο ειδικό επί θεμάτων ε, οικονομικών αλλά και μελλοντολόγο κύριος Μιχελογιαννάκης τα έβαλα τα νούμερα κάτω τα μέτρησα τα, κάτω, τα μέτρησα Και δημιουργείται κι ένα μαξιλαράκι που σημαίνει αυτό ότι μέχρι τέλειο Ιουνίου βολεύεται η κατάσταση. Μαύριο, μα, Ιουνίου Κουμάτη, <σχελίαισαι> τέλειο Και τέλειο Ιουνίου περιμένω, όχι γέφυρε και αζάβιε και αλλά περιμένω τον Τσίπρα να μπει μπροστά και απόψε στην κοινοβουλευτική Δεν θα είναι, αλλά η, η ομιλία του θα είναι, η παρουσία του θα είναι, και να πει το εξή: Ότι και τη διαγραφή του χρέου θα κάνω ένα. Και θα τελειώσω τα μνημόνια, δηλαδή θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που μας πήρε ο κόσμος. <συσίλια> Και τη διαγραφή του χρέους θα κάνω. Σε ευχαριστώ Βανέγιερο. Και θα τελειώσω τα μνημόνια. Σε ευχαριστώ Βανέγιερο. Δηλαδή θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που μας ψήφθησε ο κόσμος Μπράβο Ο λοιπόν με απέναντί το γιακουμάτων Τι πάνελ ήταν αυτό Κάθισε και μέτρησε και μέχρι τον Ιούνιο βγαίνουν όλα Είναι πολύ καλά τότε θα βγει ο Τσίπρας Τα οποία ότι διαγράφουμε το χρέος Το έχουν κρατήσει, δεν το έχουν σβήσει, δεν έχουν κάνει κολοτούμπα, όπω λέμε εμεί εδώ και επιμένουμε. Για να το λέει ο Μιχελογεννάκη, έτσι ακριβώ θα είναι και θα είναι συνεπή σε όλα. Όλα αυτά μέχρι τον Ιούνιο, κάνει την υπομονή, δύο-τρει μήνε πώ έχουν απομείνει. Και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί κάθισε και μέτρησε. Ο Παπαρίζου είχε καθίσει και είχε σκεφτεί. Ο Μιχελογεννάκη είχε καθίσει και έχει μέτρησει. Θα έχουμε και αλλαγέ στην αγορά εργασία, πρέπει να σα το πούμε και αυτό. Προφανώ είναι από αυτά που δημιουργούν απογοήτευση στο Γιάννη Βαρουφάκη. Έχουμε συνάψει συνεργασία, ε, σχέσεις συνεργασίας με τον ΩΣΑ υπό τον Άγκελ η οποία αυτή τη στιγμή παράγει έργο, και με τον ILO. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέα μορφή εργασιακές σχέσεις, <Ρι> συλλογικές συμβάσεις, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, για να ρυθμιστεί έξυπνα <Ρι> και αποτελεσματικά η αγορά εργασία. και ψύχρεμη. Για να ρυθμιστεί έξυπνα και αποτελεσματικά η αγορά εργασίας. Α, αυτές οι λέξεις είναι κομβικέ. Το αποτελεσματικό και κυρίως το έξυπνα, διότι μ, τα τελευταία 10-20 χρόνια περίπου μιλάνε όλοι για την έξυπνη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η αγορά εργασίας παλιά που ήταν χαζή, είχε 8 ώρες να δουλεύει κάποιο, 8 ώρες να κοιμάται και 8 ώρες να ελεύθερο ελεύθερος χρόνος, υπεραρκετός χρόνος, να σκεφτείς τα του εαυτούς, βέβαια αυτό δεν είναι και πάντα καλό, τέλος πάντων, να κάνεις ό,τι θέλεις, χόμπι, βόλτα, καφέ, ή ότι δι... τηλεόραση, πολύ δημιουργικό αυτό. Έτσι τα είχε ρυθμίσει, είχα ζει, Τότε κατάσταση είχε χυθεί και αίμα για όλα αυτά, Με έρχεται και πρωτομαγιά σιγά σιγά. Όμω όλα αυτά θεωρούνται παροχημένα χαζά και έρχεται τώρα η έξυπνη ρύθμιση τη αγορά-εργασία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό: ξεζούμισμα για τον από κάτω και ωφέλη για αυτόν που θα ρυθμίσει έξυπνα την αγορά-εργασία. Είναι και ο ΩΣΑ μέσα, οπότε μεγαλύτερη εγγύηση από τον ΩΣΑ δεν υπάρχει ότι όντω θα γίνει πάρα πολύ έξυπνη ρύθμιση τη αγορά-εργασία. Μια δημοκρατία ίσων χούντα, ίσον τροπή δημοκρατία che la seconda guerra mondiale i buonovo dello di Bruno, morirono di spavento yeah, i son huda i tropi democrates alle altre scimmie non accade nulla il bonobo è stato cacciato sterminato censurato il bonobo è una pericolosa alternativa sociale dimostra che in natura esiste l'omosessualità e che l'uomo è aggressivo perché sessualmente represso me wow de va Νέα Δημοκρατία, ο Χούντα, το είπε ο πρόεδρο τη, ο Αντώνης Σαμαρά, το είχαμε πει και εμεί όλοι το πιστεύαμε αυτό, πάρα πολλοί κόσμο, αλλά τελικά όταν το λέει και ο πρόεδρο είναι διαφορετικό. Το είπε προχθέ στον Ευαγγελάτο και την τρέμει αυτή την ωραία συνέντευξη που έχουμε ακόμη υλικό και μα απασχολεί, μα προβληματίζει πάρα πολύ ο πρόεδρο για το μέλλον τη παράταξη κτλ. κτλ. Όμω καταλάβαμε, συνειδητοποίησαμε για την ακρίβεια κάτι που είπε ο Αντώνη Σαμαρά και το πιστεύει, όπω θα ακούσετε και εσεί τώρα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όντω, ακριβώ έτσι, Ε, εκεί έχει φέρει την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανεξαρτησία της χώρας παρά μόνο αν μπορούμε να βγούμε απευθείας αγορές. Αυτή πρέπει να είναι η στόχευση. Εγώ βρήκα τη χώρα εξαρτημένη και την έβγαλα από αυτή την εξάρτηση. Εγώ βρήκα τη χώρα εξαρτημένη και την έβγαλα από αυτή την εξάρτηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Σήμερα την ξαναπηγαίνω σε αναγκαστικό δανεισμό. Εγώ αυτήν την κυριαρχία την ελληνική όσο μπόρεσα την αποκατέστησα. Have, have, have, have, Σήμερα υπονομεύεται και θέλω να είμαι σε αυτό καθαρός. Εγώ αυτήν την Ελλάδα δεν την ονειρεύομαι. Έτσι λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα είναι μία εξάρτηση. Μας έβγαλε από την εξάρτηση, ψάχνουν οι άλλοι ανά ώρα να βρουν τα 400 εκατομμύρια, δεν είμαστε εξαρτημένοι και αυτό οφείλεται στον Αντώνη, τον Σαμαρά. Τα κατάφερε και νιώθουμε όλοι υπερήφανοι και γι' αυτό το λόγο γιατί έχουμε πολλούς λόγου να νιώθουμε υπερήφανοι με κάτι που έχει δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση λέει εδώ ο Ανδρέας από την Πάτρα Ακροατής, γεια, τι ώρα μπορώ να παίρνω για να μιλάω με τον Αποστόλη Μπορείς να παίζεις να μιλάς με τον Αποστόλη καταρχήν στο 211-208-200 από ότι 1 και 10 περίπου κάθε μέρα Δευτέρω Παρασκευή, μέχρι τι δύο, σε περιμένει ήδη, μπορεί να πάρει να μιλήσει με τον Αποστόλη. Οι υπόλοιποι δεν θέλετε να μιλήσετε με τον Αποστολή, αλλά θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, και μπορείτε να το κάνετε είτε με τηλέφωνο, κινητό δηλαδή, γράφοντα real και νότο μήνυμά σα και Αποστολή στο 54% ει είτε μέσω τη ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio-papaki-realfm.gr. Ο Νίκο Απρανίτ ρυθμίζει τον. Ήχο και τον Ιούνιο, που όπω λέμε, Χεολογιανάκη, θα πάμε και θα πούμε την αλήθεια και θα διαγράψουμε το χρέο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Θα μείνουμε εδώ σήμερα και κυρίω θα μείνουμε σε αυτά που έχει πει ο νυν Πρωθυπουργό, όταν δεν ήταν βεβαίω Πρωθυπουργό, αλλά το έλεγε με τέτοια βεβαιότητα που πραγματικά το πιστέψαμε όλοι ότι έτσι θα γινόταν. Είναι η μόνη λύση, η μόνη ρεαλιστική λύση. Όλα τα άλλα που παρακολουθούμε τρει μήνε, αύριο συμπληρώνονται τρει μήνε, όλα τα άλλα που βλέπουμε δεν είναι ρεαλιστικά, δεν είναι λύσει. Ακούμε ποια είναι η λύση για τα προβλήματα τη χώρα.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 Σε Μια δημοκρατία ίσον χούντα, ίσον τροπή δημοκρατίας Είμαι πολύ αισιόδοξος oh, oh, oh. Εγώ βρήκα τη χώρα εξαρτημένη Και την έβγαλα Από αυτή την εξάρτηση Και την έβγαλα Από αυτή την εξάρτηση Πολύ καλό Το άλλο με το το, το, το ξέρετε Εγώ αυτήν την κυριαρχία Την ελληνική, όσο μπόρεσα, την αποκατέστησα. Μπράβο! Από τα καλά ανέκδοτα του Σαμαρά, είναι αυτό που μόλι ακούσαμε. Ανακοινώσει. Πρώτη. Μεγάλη συγκέντρωση συναυλία αφιερωμένη στο ελληνικό διεθνές εργατικό και πολιτικό τραγούδι, την Κυριακή μεθαύριο, 26 Απριλίου στι 6.30 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ. Διοργανώνει. Το Πάμε. Συμπληρώνοντα 16 χρόνια ζωή και δράση. 16 χρόνια. Από το 99. Η συναυλία είναι ενταγμένη στον ταξικό εορτασμό τη Πρωτομαγιά και έχει έναν επιπλέον σκοπό: να συνεισφέρει στην οικονομική ενίσχυση αλίμονο, του ΠΑΜΕ με τη λαχιοφόρο που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Μάρτι. Πώ την έχουμε γλιτώσει. Στη συναυλία θα κυκλοφορήσει και το τριπλό CD που θα εκδώσει το ΠΑΜΕ και έχει ω θέμα το ελληνικό και παγκόσμιο εργατικό και πολιτικό τραγούδι. Ξεκινάνε και πούλμαν από τι γειτονιέ. Ενημερωθείτε την Κυριακή, λοιπόν, γιορτάζει το πάμε 26 Απρίλιο στο ΟΑΚΑ. Και έκανε χθες και μια πορεία το βράδυ για την Ευρώπη, για τους μετανάστες, για τους μετανάστε, τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, τους νεκρούς δηλαδή. Ε, και κατέληξε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, εκεί στην Βασιλής Σοφίας. Βάλανε και ένα μεγάλο πανό, έριξαν κάτι μπογές στην πόρτα, τη βάψαν κόκκινη. Αλητείες, αλητείες. Θρασίμια, όπως λέει και ο άλλος. Και η άλλη ανακοίνωση σήμερα. Ε, γεια σου, Θήμιο. Είμαι χρόνια της τη ραδιοφώνη τηλεοπτικής εκπομπή. Ναι, θα σε παρακαλούσα να κάνει μια αναφορά σαν σήμερα για τη σφαγή των 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων από του Τούρκου. Σήμερα κλείνουμε 100 χρόνια από το γεγονό που συνέβη στι 24 Απριλίου του 1915. Ζητάμε αναγνώριση τη γενοκτονία από την Τουρκία και πολλά άλλα επακόλουθα. Επίση, ανακοίνωσε όποιο θέλει να παραβρίσκεται σήμερα στι 18.00 στο Σύνταγμα θα ακολουθήσει πορεία προ την τουρκική πρεσβεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στον Αποστόλαρο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Α, συγγνώμη. Κοίτα να σου πω, μόλις πήρανε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βγάλαν και το τυράκι. Το τυράκι λέγεται Μπόμπολας. Περαστικά τους. Ε, όχι, δεν έρχεσαι ο κόσμος, δεν τσιμπάει με αυτά. Α, δεν τσιμπάει, καλά. Τσιμπάει, λες, ε. <laughs> <laughs> καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Μη γελάτε, κύριε, σας παρακαλώ, να είσαι σοβαρή με την κυβέρνηση. <laughs> <laughs> ναι, κύριο ναι. Γιατί, αν δεν είσαι σοβαρή, θα Εσύ τώρα που κατασχέθηκε η περιουσία τη Νέα Δημοκρατία, πού να πάνε στο στεγαστείρε στο Μέγα για να του <ΣΣ> Και στο Μέγα δύσκολα είναι τα πράγματα. Πού <ΣΣ> να πα. <ΣΣ> και αυτά να κατασχεθούν. Οπότε πάρε του εσεί. <ΣΣ> Δεν έχουμε, παιδί μου, τι να πρωτοδιαδηλώσουμε. Να, να διαδηλώσουμε για να ελευθερωθεί ο Μπόμπολα. <ΣΣ> να κάνουμε συναυλία για να μαζέψουμε λεφτά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τι να πρωτοκάνουμε πια. <ΣΣ> Με αυτού του αριστερού πια μα έχουν βγάλει στου δρόμου πάνω που θα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 Ρε φίλε, αυτοί αυτοτρολάρονται μόνοι τους νομίζω, έτσι. Γιατί Πάνε καλά σαν κυβέρνηση, μου φαίνεται. Βγήκε χθες ο Μάρδας τι να κάνει, γιορτάσει την 21η Απριλίου. Μόνο αυτό που δεν είπε. Το ασθενή είχαμε σε γύψο το βάλα. Μόνο αυτό δεν είπε. Είναι σεμνή ακόμα, δεν τα λένε. Μόνο τα σκέφτονται. Τι διάλογο, τι επιρροή έχει αυτό ο καμένος πια στην κυβέρνηση. Έλα, την έχει κάψει πάρα πολύ τελικά αυτός. Ναι, Κομωτοριακό, θα ξετζήσει εδώ πέρα. Κομωτοριακό, θα ξετζήσει, όπα, καλησπέρα. Πώ πάει α, το μιζαμπλή. Καλά, καλά. Το αλλάζω κάθε μέρα μου, ρε, για να είμαι σε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Τι τρέσαι <laughs> με να αφήνει πολύ καιρό στο μαλλί, τραβάει, τραβάει, θα πέσει κάποια στιγμή. Για καλό Πάχτα σε πειρα. Καλό Πάσχα. Με. Τι είσαι, υπάρχουν παλιομερολογίτε, καθολικοί, τι είσαι, νεο-ημερολογίτε. Μορμόνο, ρε. Μορμόνο, Μορμονιακό. Μορμόνο στα όνειρα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε για τον Πόμπολα και δεν έχω δει ότι ειδήσουσε τίποτα, φίλε. Κοιτάξτε, αν ει πλάνα δεν είδαμε, φαντάζομαι στο δελτίο ειδήσων του Μέγκα θα είναι πρώτο θέμα, ε! Μαύρο στο Μέγκα, μαύρο στο Μέγκα! Θα πέσει το σήμα ειδήσεων εκεί πέρα με καντίλια και ψαλμοδίε, γαϊτάνο. Ναι. Δράμα μετά με πένθο η τρέμη, ο Ευαγγελάτο στο μπράτσο η τρέμη με το μαντίλι εκεί και το βέλο, το μαύρο. Το κατά. Και θα δείξουν, ε. φαντάζομαι, τα πλάνα τη σύλληψη, ε! Ελευθεριά στον αγωνιστή, Πόμπολα δηλαδή. Ελευθεριά, ο άδονη και εργαζόμενο ελληνικό χρυσό ήδη τυπ Τα πανώ τους. Αυτό πρέπει να είναι δάχτυλο του καμένου για να ξανασυστήσει τη μόμα να το δει. Χοντρό δάχτυλο του καμένου. Ε, έλα ρε μα κατ' ελά είσαι βγάλια και στη βιβλιά, Δεν μου τα μα... έχει δει δάχτυλα που τα έχει. σου τζουκάκι άκοπα είναι. <laughs> τα έχει δει αυτά τα πράγματα. Το σκέφτησε αυτό το δάχτυλο να σε παραβιάζει. Άστο. Μα κατ' φαντάζομαι, φαντάζομαι, φαντάζομαι, φαντάζομαι δεν θέλω. Το λόγο προκτωλόγω θα τα αλλάζει. Κάλλι έλεγχο μπροστά. <laughs> Όχι δα. <laughs> Πότε σα που το σκέφτηκα που έλεγα ψι με για. Αναρωτιέμαι ποιο θα πάει στη νέα Σμύρμη με το ρουβά. Αφού το κοινό του ρουβά δεν έχει ιδέα από ελίτη και το κοινό του Θοδωράκι δεν χουστάρει το ρουβά. Δηλαδή... Σιγά που ξέρετε το κοινό του ρουβά, <laughs> ότι είναι του ελίτη το άξιο <laughs> <στιχέστηκε>. να <laughs> Σου λέει μπράβο, δισκάκι καινούργιο σάκι. όπα <laughs> Θα πάνε να το δούνε σαν καινούργιο δίσκο του σάκι. Που τραγουδάει τον συνθέτη, Μίκη Θοδωράκι α πούμε. Σιγά μην ξέρω ελίτη. <laughs> ποιο είναι αυτό ο Θοδωδωράκι, ρε π... θα λένε. <laughs> είναι καλύτερο <laughs> από το Θεοφάνου. Πήγουμε από αυτήν τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία, η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους. Και κάποιο περισσότερο από το όλου. Ο Βαρουφάκης ήταν αυτό με την απογοήτευσή του, γιατί με τη συμφωνία που θα καταλήξουμε κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο ευχαριστημένο. ενώ ήθελε τόσο πολλά να δώσει. Πάντα σε σχέση με την σχέση κεφαλαίου εργασία και όλα τα υπόλοιπα. Η συνέντευξη προχθέ του Αντώνη Σαμαρά δεν έγινε στο μέγκα στη, στα στοίντιο τη Ντίσνεϊ έγινε. Ο κύριος Σαμαράς πιστεύει στον ιδιώτη και τον φορολογεί με συντελεστή, λ, λίγο ανακατεύουμε, λίγο τον Scrooge διαβάζω. Το, τον Scrooge θέλουμε τον να Τον Scrooge διαβάζω. Τον φορολογεί yeah. με 26%. Το 26% νομίζω ο φίλος ο Σκρούτς τον μπερδεύει με το 26% που βάλανε τώρα. Τα κινούμενα σχέδια στέλνουνε μηνύματα στον Αντώνη Σαμαρά. Αγόρι μου. Γιατί δεν μπορεί ο Σάκη να τραγουδίσει άξονε τίκου? Πώ δεν μπορεί, παιδί μου, μπορεί. Γιατί μπορεί ο Νταλάρα, βρε που το ξεφωνίζει. Όπα, σωστή έπαιδε, παρατήρηση. Σιγά το Νταλάρα, αν είναι η φωνή του Πηθυκότσι ή του Καζατζήδη. Τραγουδίστρια ήμουνα, δεστανιάτα μου. Γιατί δεν θα μπορέσει να το πει. Θέλω να σα εκπλήξει, κακία έχετε, παιδιά. Παιδί μου, μια χαρά θα το πει. Ποιο έχει κακία. Έχει Εδώ παιδιά. ο Μίξο Φουδωράκη ο ίδιο έγραψε. Α πει ο καθένα ό,τι θέλει. Σωστό. Α πει ο καθένα ό,τι θέλει. <ΣΣΣΣ> το, θέλει. το θέμα το είναι τι θα κρίνει ο κόσμο. Και επειδή ξέρουμε τι θα κρίνει και τι θα επιλέξει ο κόσμο. Beep. <sweak> Λέω, καλό είναι που θα τραγουδήσει ο Ρουβά Θεοδωράκι. Θα λειτουργήσει εκπαιδευτικά για του νεότερους, γιατί θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει σαν μέτρο, με oh. το oh. μέτρο σύγκριση με το πυθικότσι. Μέτρο σύγκριση με το πυθικότσι, να ξέρει την ερμηνεία του πυθικότσι. Yes, το θέμα είναι ότι θα πατά μετά στο Google και στο YouTube actionist και θα σου βγάζει πρώτη επιλογή Ρουβά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πειράζει. Εγώ στην κόρη μου που, που άκουγε αυτό το γελίο που είχε τραγουδήσει Καζατζήρη που τον βάζετε και δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ο Τσαλίκης, ο Τσαλίκη. Τη δεύτερη φορά το τσαλίκης. Βάζω λοιπόν που τραγουδάει ο τσαλίκης του κατατήρη το ταγόδι και βάζω μετά το κατατήρη και τη λέω άκουσε πια είναι η εκτέλεση σωστή και άκουσε και ακούτε. Μ' αρέσει, γιατί έχεις και το αντίδοτο λες κάτσε να βάλω και το αντίδοτο να καθαρίσει λίγο το αυτή σωστό. Ε, έτσι και τώρα να υπάρχει μετροσύγκριση δεν είναι άσχημο. Έλα να είσαι καλά.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 Οι πολίτε. Στο Βόλο, εάν δεν το ξέρει εσύ, υπάρχει μια τράπεζα. Στην οποία αυτή η τράπεζα διορίστηκε ένα δολοφόνο. Είναι η λεγόμενη η Τράπεζα του Βόλου, που λέμε. Ναι, ένα δολοφόνο τη Νέα Δημοκρατία. αυτός τον διόρισε εκεί. Δεν είναι τραγικό να υπάρχει τόσος κόσμος που πεινάει και ένας βολοφόνος να βρει βουλήτσα όμορφη διευθυντή σε τράπεζα. Προφανώ αναφέρεται την υπόθεση ΤΕΜΠΟ ανέρα, έτσι. Ναι, αγοράκι μου Το ξέρουμε ότι έχουν στην τράπεζα που εξυπηρετούνται ότι έχουν έναν δολοφόνο που δικάστηκε και καταδικάστηκε. Κατάλαβα να μην λέμε ονόματα, το πιασταν. Εντάξει, ρέ, να σε καλά. Νότησα και ανάγκη, κάθεσαι. Ο μαξιλάρο δεν θα γίνονταν ποτέ σε δικό μα μαγαζή. Έρχονται σοβαροί άνθρωποι. Σοβαίρο άνθρωποι. Α. Το σοβαί άνθρωποι είναι ομίω με το σοβαρή χρυσή αυγή, τον πάμε του Δημιτρίου. Έτσι yeah. το εννοώ οι σοβαροί άνθρωποι, μάλλον. Ε, ε μάλλον αυτό. Επίση ή mm. άλλη δήλωση. Χωρί μετά από 25 χρόνια ο γιοργάκι. Ποιο την άντα. Πώ τη λένε, ωραία. Άντα. Α, από πού βγαίνει το άντα. Από λένε. το λόξάντα, ξέρω εγώ. Από το άντα μου στο διάλο. Ξέρω εγώ. <laughs> Αλλά νομίζω το διέψε να ξέρει, γιατί στα κουτσολιάμη πιο μπροστά από Και κουτσομπόλια, βέβαια, για αυτά είναι. Για χρόνια ήταν ένα ανεξήγητο μυστήριο, το έψαχναν οι Ισπανικέ Αρχέ. Σήμερα βγήκε ένα έγγραφο και ρίχνει λίγο φω. Μιλάμε για τη δολοφονία του Λόρκα, Ποιητής, θεατρικό συγγραφέα. Αλλά πάνω απ' όλα ένα σύμβολο τη τέχνη και του Ισπανικού λαού, που έχει πάρει διαστάσει και κρατά με το έργο του. Όλε αυτέ τι δεκαετίε. Τον σκότωσαν οι Ισπανοί φασίστε όταν ξεκινούσε ο Ισπανικό εμφύλιο στι 19 Αυγούστου του 1936. Κάπου έξω από τη Γρανάδα, στην όμορφη Ανδαλουσία, στον Ισπανικό Νότο. Σήμερα λοιπόν βλέπετε το φω τη δημοσιότητα. Όσοι είστε στα ηλεκτρονικά μπορείτε να το βρείτε. Ένα έγγραφο που συντάχθηκε το 1965, επί Φράνκο βεβαίω, και το έχει παρουσιάσει κατά αποκλειστικότητα το δίκτυο ΣΕΡ. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ο Λόρκα δολοφονήθηκε μαζί με ακόμα ένα άτομο μετά τη σύλληψή του σε φιλικό σπίτι που κρυβόταν και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Βιθ Περιοχή βόρεια τη Γρανάδας χωρί ωστόσο όμω να προσδιορίζει τη ακριβή τοποθεσία τη ταφή. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο ποιητή ομολόγησε σε εισαγωγικά πριν εκτελεστεί, χωρί να προχωράσει λεπτομέρειες λεπτομέρειε σχετικά με την ομολογία, τον χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει το Λόρκα, το έγγραφο αυτό τη Χούντα uh, του Φράγκο, σοσιαλιστή. Μασώνω τη τοά τη uh, Αλάμπρα και του πιστώνει σε εισαγωγικά την πρακτική τη ομοφιλοφιλία και τη αποκλίνουσα συμπεριφορά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο φασισμός ίδιος και τότε και τώρα. Είχε βεβαίωση του Λόρκα, η μουσική Μίκη Στοδωράκης, την καταλαβαίνουμε από το Πομπόδες Στυλ, Μαρία Φαραντούρη, τι άλλο, και η απόδοση στα ελληνικά των Οδυσσέλητη. κάπως έτσι, από την Ανδαλουσία ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε όπως κάθε παρασκευή τις παραγγελίες του λαού δηλαδή μας πάνε στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και αμέσως μετά έχουμε Λιάννα Κανέλη Γεια σας z karty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 Κάνω για τις μάγες. Εγώ επειδή με τις ευθείες τα αντρικοί σχολεία. Σιγά <ΣΣ> τα επιπλασίαζει. Θα σας πω ευθέως. Σα αρέσει τεθλασμένη, θα συμπλαγώσει τι κυπτιδιέ κάτσε καλά. Σα αρέσει να εννοείτε και να το λέτε. Πόσο, Πόσο χρόνο υπολογίζετε κύριε Σαμάρα, Ότι χρειάζεται. Σα είπα τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Πώ, Σα είπα τελειώνω. Ναι, πριν από 6 λεπτά το είπατε. Μα έχουν πρίξει τα μέζεα του θεατοποιητικού μα υποσυστήματο. Σε αυτή την αίθουσα διατυπώσει ρατσιστικέ και σεξιστικέ δεν θα ξαναακουστούν. Άντε καλέ. Αν παππού να λέει ιστορίε, κρατώντας με τα χέρια του παλιές φωτογραφίε. Πως έφυγε στα 20 πήγε στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια και στα κρύα. Πως έφτασε λαθρέα ως την Αμερική. Να μένει ένα υπόγειο μαζί με άλλους δέκα. Γνώρισε όλους τους λαούς που υπάρχουν. Εστιγία από το κοκκόνι, σαν κοκ. Καλτιέρι και τηλέκα. Θέλω από το. μια Ιταλίδα την Κυψέλη που παίζει ο Αθηνόντος Προύστατης εκεί που πάει να εισπράξει το λογαριασμό. Λέει πολλέ μαγιές. Και να μπαίνουν εμβόλυμα από δηλώσει ή του Τσίπρα ή του Βαρουφάκη. Μα δεσμεύουν οι κανόνες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαρδών, δεν το πιασα αυτό. Θα του σεβαστούμε αν και διαφωνούμε. Ωραίε κουβέντε. Και θα εργαστούμε για να του αλλάξουμε, αλλά θα του σεβαστούμε. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Το μνημόνιο τελείωσε. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλήντ. Σκάρτι. Ναι! Τι βάζετε πάλι το CD του Γιάννη του Πάρκιου. Όχι ακόμα, <laughs> γιατί. Του Γιάννη του Πάρκιου το CD δε το την Παρασκευή. Έχουμε πάρκιο, δεν το δει, μπορεί. <laughs> Ναι, ρε, που το έψαχνε κυρία του, του <laughs> να το αυτό έξω θα στο βάλω. <laughs> ναι, Ένα, γεια. ναι, γεια Γεια σας, σα, Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε Real News του Πάριου.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 Ναι, και CD δύο μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδε η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα Κλέβουν στην πλατεία τη Κυφσιά τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην κηφισιά. Βεβαίω, ακ... γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, στην η κρίση. κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη, όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Ε, γιατί εγώ... δεν ακού πάριο στην Κυφσιά. Ναι. Δεν ακού <laughs> Μπορεί να ακουστεί να περνά από ένα σπίτι στην Κυφσιά και να ακούγεται από ρώμη την καρδιά μου. Ε, Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη...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 εφημερίδα ήταν σφραγισμένη! Είναι από την τραπεζόνα περιπτερά! Δεν υπάρχει άλλο να εκτός εκτό από εσά! Με μένα! Όχι! Βιβάλτε ακούνε στην από την Ερυθρέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη ε, δεν επικοινωνούμε. Πώ δεν αλλά θα έρθω και θα δω τους Είχε hey, να μου λέει χιλιάδες ιστορίες Για υπόγειους στεκέδες, για στέλια και λιτίες Πώς πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα Πώς τα λιμάνια πέρναγε και πόσα έπλυνε πιάτα Τον είδα αρκετές φορές πλατεία βικτορίας Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας τρίτη τα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας Σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν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 Θα ήθελα αν γίνεται την Παρασκευή που είναι η ώρα που κάνουν ναι ένα τραγούδι το Καϊμακ των χειμερινών κολυμβητών Άλλοι έχουν τα πλούτη κι άλλοι έχουν τα λεφτά Κι άλλοι στη ζωή ετούτοι έχουν μόνο το ταλκά Έχουν ταλκά, έχουν ταλκά Άλλοι δεν έχουν που να πάν Κι άλλοι τραβάν Kali chalan, kali dravan, kali chalan, kali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 Θέλω να μου βάλει αύριο την Παρασκευή ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που λέει: Αντίκριστα μακρόνιζα, ένα χειμώνα μαύρο, τον άνεμο αλώνιζα, το δίκη μου για ναύρο. Και μα έλεγε το κύμα πέρα από το λαύριο, ο λαό θα το θύμα. Θα το δείτε αύριο. Αντίκριστα μακρόνιζα, στον άδειο τη γένεια Ζου. Και μα έλεγε το κύμα πέρα από το λαwριό. το επί τον παππού μια ευρώ που έφυγε μα εγώ δεν θα ξεχάσω τις ιστορίες του παππού που τον έλεγαν Τάσο πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάστες και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες. Σε ξένα μέρη αγνωστά σε γαφανές λίστες τώρα κοίτας τα γνωστά τα εγγόνια σου φασιστές